η αυθεντική λογοτεχνία είναι μονίμως επίκαιρη. Χρησιμεύει μάλιστα για να διασπά τη συνοχή του δίθεν επίκαιρου, του μιας χρήσεως και αναλώσιμου προϊόντος που πλασάρεται για λογοτεχνία μα που το εμπόρευμα είναι η ψυχή του και άλλην δεν είχε ποτέ. Ό,τι κατεπήγον και ουσιώδες εντοπίζεται στο παρόν ριζώνει σε ένα απόθεμα έργων και μνήμης. Αλλά δεν μπορούμε και να επαναπαυθούμε σε αυτή την προφανή αλήθεια. Η διαρκής επικαιρότητα των αυθεντικών έργων τέχνης πρέπει και να τίθεται υποδοκιμήν, ακατάπαυστα. Γιατί η συνθήκη ακρόασης αλλάζει. Πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ακουστά πέρασαν όπως το έχουμε ξαναπεί, στην περιοχή των υπερήχων. Στη θέση τους και ενώ νομίζουμε ότι τα ακούμε ακόμη, τι ακούμε άραγε πια. Ώστε αποφασίζοντας, μετά 20 έτη θα ήταν η ορθή ψυχολογικά διατύπωση, ότι συνέβη μόλις εχθές ξανά, αποφασίζοντας να καταπιαστώ με ποιητέ και ποίηματα, θα είχα ούτως ή πολύ και ωραία δουλειά. Και θα κινδύνευα ούτως ή να βρεθώ στο κενό, αν ο έλεγχο αποκάλυπτε μιαν αλλαγή παραδείγματος. Κάτι που θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, εξού και ολοένα πιο δύσκολα πείθω τον εαυτό μου, και πάλι για λίγο τον πείθω, ότι έχει νόημα να δημοσιεύουμε να διαβάζουμε δημοσίως, να κρίνουμε δηλαδή έλογα, ή να μεταφράζουμε τι της ψυχής από τσίγαρα και από ποιηματάκια, όπως λέει ο ελίτης. Ο εθισμός λειτουργεί φυσικά. Και επίσης η άρνηση. Έτσι έμαθα να ανασυντάσω όταν ζορίζει το πράγμα το σκορποχώρι αισθημάτων και σκέψεων και δεν θέλω να παραδεχτώ ότι αυτός ο μηχανισμός είναι άχρηστος πια. Οπότε με την ίδια κίνηση, με την ίδια παρόρμηση, Καταπιάνομε και μπλοκάρω. Άστο καλύτερα. Αυτό το ζόρι, που υπήρχε και χθες, πριν κυλήσουν οι 20 έτη ταχύτατα, πρέπει να προσθεθεί και ένα αίσθημα, ας το πούμε, ντροπή, που κι αυτό, ναι, υπήρχε ανέκαθεν, αλλά τώρα προκύπτει ανεξέλεγκτο. Το έχουμε ξαναπεί κι αυτό. Γύρω μας και εντό ο ζόφος επεκτείνεται και πυκνώνει. Κι είναι αναπόφευκτη η αίσθηση καρικατούρας, όταν εσύ παρόλα αυτά μιλάς για τον Πετράρχη ή για τον Ελίτη ή δεν ξέρω γιατί, σαν να μην κατάλαβες τίποτα. Σε έναν κόσμο με μνήμη χρυσόψαρου εν τούτη, δεν έχει νόημα έστω και αυτή η καρικατούρα. Δεν συγκρατεί κάτι από το πολύτιμο απόθεμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αντεπιχείρημα τέτοιας λογής υφίσταται και κάθε αυτό ή μόνο ω άλωθη. Μπορεί να μην πρέπει να ντρέπομαι. Γιατί είναι σαν να ανασυντάσω τις δυνάμεις μου όταν ντρέπομαι έτσι όπως θέλει ο εχθρός. Μπορεί να πρέπει να βρω άλλο τρόπο, άλλη γλώσσα. Αλλά ποια. Και τι πρέπει να πούμε πια. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που σκαρφαλώνουν το ένα το άλλο σαν τα καβούργια στο πανέρι, δεν απηχούν όπως θα έπρεπε για να καμαρώνω κρυφά και ενώ προσποιούμε αβεβαιότητα κάτι από την αγωνία που συνέχει α πούμε τη δουλειά του Μπρέχτ, δεν απηχούν το ερώτημα των καιρό τη φρικής θα τραγουδάμε ακόμα, αλλά μάλλον είναι καθεαυτά κομικά, τετριμενα κοινότοπα. Είναι ορθές ή εσφαλμένες αυτές οι ιδέες όπως ρωτάει ο Έλιωτ. Ιδέα δεν έχω. Χωρίς να μπορώ, λοιπόν, να αποσαφηνίσω το κίνητρο, και ίσως κάνοντας απλώς ένα ξόρκι, αποφάσισα να αφιερώσω ορισμένες εκπομπές στον Οδυσσέα Ελίτη, μια και φέτο είναι το έτος του, μόλον ότι για το έτος αυτό πήραμε είδηση μόνο βλέποντας διαφημιστικά σπότ με κάποιους στίχους εξουδετερωμένους σε κοινοτοπίε στις τάσει λεωφορείων και στο μέτρό. Στην ουσία, σε αυτές τις εκπομπές, θα αναδιευθετήσω και θα ξεκαθαρίσω παλαιότερο υλικό που συσσωρεύτηκε άτακτα. Το επιχείρημα που θα συνέχει τις εκπομπές είναι έτσι και αλλιώς ενιαίο. Και όλη και όλη η καινούργια δουλειά μου είναι να φροντίσω να αναδειχθεί και υποτίθεται να τεθεί υποδημόσιο έλεγχο. Εκ παραλύλου βεβαίως ασκώ εγώ το δικό μου έλεγχο. Τι από όλα όσα είχα σκεφτεί μέχρι για τον ελίτη ισχύει ακόμη ποιαν αξία χρήσης έχει, αν έχει οποιαδήποτε και πώς ηχεί τώρα εδώ. Δυστυχώς, το εν λόγω επιχείρημα προϋποθέτει την προσεκτική διερεύνηση μιας επίμονης, αν και προσωπικής, μορφοδοξίας, όπως την αποκάλεσε ο Άγρας, εκδιλωμένης από πολύ νωρί την του ελίτη και αφομοιωμένης εν τέλει στον όριμο πια ρυθμό των ελευγείων της Οξόπετρας. Εμέσως, λοιπόν, ξανανοίγει μια κουβέντα περιμορφή που αν είχε νόημα να την ξαναπιάναμε, θα έπρεπε τουλάχιστον να την ξαναπιάσουμε υπό την εξή προϋπόθεση. Ότι καταστρώνουμε εξ αρχής στην εξίσωση, έτσι ώστε να παροξυνθούν οι δυσκολίες της, αφού κατά τρόπο φαινομενικά ενηγματικό όταν όλες οι δυσκολίες της παροξύνονται και μόνο τότε, η επίλυσή της προϋποθέτει μια διεύρυνση που και αλλιώ από άλλε οδούς την επιζητούσαμε. Γιατί το παιχνίδι της μορφοκλασίας βασίζεται σε έναν κανόνα που ο τον διατύπωσε στο φωτόδεντρο ως εξής. Αυτός που χάνει πρέπει, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να πει στους άλλους και να δώσει μια αλήθεια. Οπότε, και τότε μόνο προσθέτουμε εμείς, βρίσκονται στο τέλος όλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να κρατούν στο χέρι τους ένα μικρό δώρο ασημένιο ποίημα. Ξανανοίγοντα όμως εμέσως, αν υποθέσουμε ότι είναι εφικτό και ότι έχει νόημα κάτι τέτοιο, μια συζήτηση περί μορφής, προσθέτω δυστυχώς στο μείζον πρόβλημα που εξέθεσα ήδη και ένα δεύτερο, έλασον. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ο ζόφος, που τώρα πυκνώνει παντού, είχε μόλις αρχίσει να διαχέεται αδιόρατος τις ακρόρειες, ήταν ήδη εμφανές πως η προσπάθεια να επανεγγραφεί, θεωρητικά και πρακτικά, το αποθημένο πρόβλημα της μορφής και της μορφοδοξίας στο παρόν της λογοτεχνίας μας, είχε εγκλωβιστεί με στα όρια του μικρόκοσμου που παγίως διαμεσολαβεί τη δημόσια συζήτηση περί εν εμπροκειμένου. Μέσα σε αυτό τον κλείο, όπου η σκέψη και η συγγραφή κατανοούνται ως θέαμα, καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι κάποιοι απλώς επεδίωκαν να ξαναπιάσουν μια συζήτηση που επισήμως διεκόπη γύρω στα 1928, να την ξαναπιάσουν νοσταλγικά, εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι εκλογικεύτηκε το πρόβλημα, έτσι μερικεύτηκε δηλαδή και διαστρεβλώθηκε, αφού δεν ήταν πια δυνατόν να αποθείται. Έπειτα, τα πράγματα χειροτέρεψαν, γιατί αποκαλύφθηκε ότι ο μηχανισμός εκλογήκευσης ετέθησε λειτουργία επειδή, αδίκως θα φανταζόμασταν κάτι πιο αξιόλογο, το ζήτημα ήταν και τότε, όπως πάντα, να επανεπενδύεται εκ του ασφαλού συμμετριότητα, έτσι που να πιάνει και κάτι από το zeitgeist. Αποκαλύφθηκε γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που έδωσαν ρεσιτάλ κομφορμισμού, καθιβρίζοντας ή αναμασώντας κλισέ, οι ίδιοι με καθυστέρηση δεκαετίας και αφού κάτι έπρεπε να αλλάξει για να μείνει το πάνω παράλλακτο, έπιασαν κάποια υποτυπώδη κουβέντα και όλο και όλο που πέτυχαν ήταν να μειώσουν τους αγνώστου της εξίσωσης μορφή προκειμένου να επιλύεται στο επίπεδό του. Τέτοιοι άνθρωποι είναι, όπως γνωρίζουμε, ακλόνητοι και οι φιανδίποτε συνθήκη αναπαράγουν την ισχύ και τη θέση τους. Επίγει λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, να βρω τρόπο να πείσω τον εαυτό μου ότι μιλώντας έτσι όπως διάλεξα να μιλήσω για τον ελίτη, δεν συνομιλώ παρά ταύτα και εξαντικιμένου με αυτούς. Θα συνεχίσουν να συζητούν ζωηρά για κάτι που δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι πάει ο κόσμος τους και για τίποτα στον κόσμο τους δεν θα ήθελα να είμαι εκεί. Ποτέ δεν το ήθελα. Πολλοί μάλλον τώρα που μοιάζει να κατοικούν σε ένα ολοένα πιο απόμακρο άστρο, θεωρώντας ότι όλα εξελίσσονται μια χαρά και όπως πάντοτε. Ενώ ο παρατηρητής βλέπει το άστρο αυτό να καταραίει ταχύτατα, τείνοντας να μετατραπεί σε ό,τι κατά ήταν ανέκαθεν. Σε μια παγιερή, νεκρή και επιτέλους βαρύτατη μάζα.